Στοίχε 27 30. Ο Πέτρος ομολογεί την πίστη του περί του Χριστού. 27. Και βγήκε ο Ιησούς και μαθητέ του στα χωριά της Κεσαρίας που την είχε κτίσει ο Φίλιππος. Και στον δρόμον η ρώτα τους μαθητάς του και τους έλεγε «Τι λέγουν δι' άνθρωποι και ποιος φρονούν ότι είμαι». 28. Αυτοί δε απεκρίθησαν. Λέγουν ότι είσαι ο Ιωάννης ο βαπτιστής και άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας. Άλλοι δε σε θεωρούν ως ένα από τους προφήτας 29 Και αυτός τους είπε Σεις δε ποιος λέγεται ότι είμαι Απεκρίθη ο πέτρο και του είπε Συ είσαι ο Χριστός τον οποίον προκατήγγειλαν οι προφήτε 30 Και επειδή ακόμη δεν είχαν οριμάσει οι άνθρωποι ώστε να κεντυχθεί σε αυτούς η αλήθεια αυτή τους παρήγγειλεν έντονα και αυστηρά να μην λέγουν κανένα ότι αυτός είναι ο Μεσσίας